And that takes its time. About to check outside the And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh? Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τοίχο εδώ είμαστε Για να κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα Είναι ημέρα των καλών νέων σήμερα Ξεκινάει από το πρωί καλή ημέρα now... τέλο πάντων κυρία μου και κυρία μου yeah. Ας πούμε τις μέρες μας και... και... Ε... Γιάννης Λαζάρου 2689, 4060. Είναι το τηλέφωνο μας Στο οποίο εσείς μας λέτε τα ωραία σας Και εμείς τα μεταφέρουμε Στους υπόλοιπους φίλους Πολλές καλημέρες Στους φίλους που είναι Μέσω ιερού Ιντερνεδίου Από αέρος αέρος Στα ραδιόφωνα που μας κάνουν την τιμή να μας αναμεταδίδουν Κάποιος είναι Καλημέρα σας Χωρίστε Να σου πωρα Συγγνώμη όλα πήρε τηλέφωνο ήσουν να προχτές και χόρευες το Σύνταγμα Εσύ κράταγες τον Καμένο και του πήρα της Βάραων <Το> Να σου πω, τώρα είπα για τα συνθήματα χτες, ναι, ναι, ναι, ναι <Το> Περιμένω, ναι, περιμένω το διορισμό μου, έτσι Θέλω να με βάλεις καθαρίστρια. Ναι. Στη... Όχι, καθαρίστρια ρε παιδί μου να... Σκηνοκαθαριστήρα. Θέλω να με κάνεις σκηνοκαθαριστήρα. Έλα, γεια. Γεια, γεια, γεια, γεια. δεν θα Αυτό είναι. Σε παίρνει ένα. Αυτό είναι η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός σε παίρνει τηλέφωνο και σου ανοίγει την όρεξη. Ναι, καλά. Καναλάρχη. Η όρεξη δεν μας κόβεται Πάντως έχω να σου πω Κοίτα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή Δεν θέλω να σου μαυρίζω την καρδιά εγώ Αλλά ε, επειδή είσαι αριστερός τώρα ε, Τα μάθ, μάθεις για το μποναμά τον, τον, τον, τον μπασχαλινό που σου έρχεται Ένα εκατομμύριο ε, ελληνάρες Θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο ακινήτων το, ε, Που έρχεται από το 213. Που ήταν αντιμνημονιακοί Αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και καλύτερα ένα εκατομμύριο Ελληνίδε Πασχαλιά την Κοπονάμα του λέει: Μέχρι τέλο Απριλίου σκάστε τα διότι εσεί δεν εισαστε ε, παπακοσταντίνιδες να Αυτό δεν είναι πλημέλημα. Αν δεν μα τα δώσετε, δεν είστε πατριώτε. Οπότε κανονίστε την πορεία σα. Θέλω εγώ να σου μαυρίζω την ψυχή. Δεν θέλω να στη μαυρίζω την ψυχή, Ρε Μεγάλε. Μόνο σου τη μαυρίζει την ψυχή από τη μία τη μαυρίζει επειδή να πούμε. Νιώθεις ξέρω εγώ, εθνικό την άλλη νιώθει να πούμε αριστερό, την άλλη ξέρω εγώ νιώθει. Περνάει κι ένα με μια ομπρέλα, απερίγραπτη. Μπράβο, η ομπρέλα είναι ερυθρόλεπτη. Αυτά επειδή βρέχει εδώ, το λέω για εσά εκεί παραπέρα. Εν μεταξύ η ομπρέλα είναι από αυτέ τι οποίε έχουν τι καφετέρειε από και αυτό είναι ένα είκοσι με τα ποδάρια σηκωμένα Παρακαλώ, είκοσι με 50.000, βρέχει. Έλα, καλύτερα. Ο Άριος Πάγκος ε, Εξέδρα ρε Έλα ναι, ναι. Ένας εδώ ταλέπωρος τηλεκρατής Φωνάζει Είμαστε δημοκρατία ρε Αυτός κάνει εκπομπή από μόνος του <στά> Δεν χρειάζεται ραδιόφωνο Μπορεί να ακουστεί παντού Λοιπόν να σου πω κάτι όσο για τον κυβερνητικό που πήρε. Χθε σχολιάσαμε το θέμα τη κυρία Κατριβάνου, η οποία δεν μπορεί να ακούει φασιστικά συνθήματα. Δεν μπορούν οι μεταλλαγμένοι οι Πασόκοι, η Κατριβάνου ή μεταξύ, με ξεχνά μεγάλη, ότι είναι σπερματικό δικαιώματι και αυτή εκεί σωτηρίτρια σωτηρήτρια. μπορεί να ξέχασε τον μπαμπά, εσύ τώρα. Είσαι και μικρό, είσαι και τριανταφιλένιο, που να θυμάσαι όλα τα μπουμπούκια του Πασόκου. Λοιπόν, ναι, και άλλοι Πασόκο Σιριζέοι ένιωσαν ότι ε, κινδυνεύει δημοκρατία. Ο Παπαδημούλη έβαλε το σκουσμό από τι Βρυξέλλε. Τι πράγματα είναι αυτό! <ΣΣ> Γεγονό πάντω είναι όπω λέγαμε και χθε: Οι άκαπνοι, οι άεργοι και αυτοί οι οποίοι δεν συμμετείχαν ή ούτε συμμετέχουν σε καμία ε, εκδήλωση της ζωής παρά ήταν εμεί οι τρει στον καφενέ τσιγάρο, πρέφα και καφέ με τη μόνη θεωρία που είχαν στο κεφάλι τους γιατί ο Τσέ είχε στον δεξιό όρχη την ελιά και όχι στον αριστερό. Λοιπόν, <ΣΣΣ> τέτοια πράγματα λένε. Διότι η κυρία αυτή και ο κάθε τέτοιο να πούμε Δεν θέλει να... Δεν δε συμμετέχουν στην πραγματική ζωή ρε παιδί μου Πού να ξέρουν από στρατό, πού να ξέρουν από μεροκάματο Πού να ξέρουν από τέτοιου Σας είπαμε και από παλιότερα αγαπητοί Σιριζέοι Μακάρι να μην χρειάζονταν στρατή, Να μην είχαμε ε, ε, τίποτα και να μην υπήρχε να... Διότι εμείς δεν είμαστε αμιλιταριστές εσείς είστε μιλιταριστές Ξέρεις γιατί είστε μιλιταριστές Διότι μόλις σχέσετε το σοβρακό σας στις... Πίσω από αυτούς θα τρέξετε να σας υπερασπίσουν Πίσω από κάτι τέτοιο θα φωνάζετε Βοήθεια Βοήθεια! Ήρθε το Λουγκάνικο λοιπόν, Τέλος πάντων τώρα Γιατί έχετε και μία Σας το έχουμε πει και από παλιότερα Έχετε και μία ευκολία Με το που... Διαφωνεί κάποιος μαζί σας Ή τέλος πάντων όχι διαφωνεί μαζί σας Με το που ζείτε στην πραγματική ζωή Είναι φασίστας, είναι έτσι, είναι αλλιώς Ενώ μόνο εσείς είστε Σαν την κυρία Κατριβάνο ας πούμε Οι δημοκράτες, οι αριστεροί Και τα λοιπά και τα λοιπά Επαναλαμβάνω λοιπόν άνθρωποι άκαπνοι Άνοες Άνθρωποι οποίοι δεν παίρνουν μυρουδιά από πραγματική ζωή Βρίσκεται ρίγα Ναι. σωστά Σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά, σωστά. Μου λέει ένα τηλεοκρατή και καλά κάνει και το τονίζει. Αν ακούσω, μου λέει Σιριζέο να λέει την Κωνσταντινούπολη Κωνσταντινούπολη και όχι Ισταμπούλ, θα τον ξεχέσω. Και έχει απόλυτο δίκιο. Παρακαλώ. Έλα, πικάνει κάνει τον τζάντε. Πάμε, πάμε, όλο αριστερά. Στρίψτε. Γράφετε στο ΣΥΡΙΖΑ Γραφτείτε, τελείωσε η δουλειά. Τσιδικού μα θα βάλουμε! Τσι ξένου, είσαι καλά! Τσιδικού μα, μια ζωή! Να είσαι καλά, Νίκολα, να σε καλά. Καλή σου μέρα. Τσιδικού μα θα βάλουμε! Τσι ξένου θα βάλουμε! Τσιδικού μα, βέβαια. Τι σου λέγα λοιπόν, οι άνοι, οι άκαπνοι, οι μη έχοντες μυρουδιά Σου λέω όλοι οι, οι, οι, οι τύποι, αυτό πως λέμε, λέμε το κρασί της παρέας Θα το ξέρετε το κρασί της παρέας, αυτοί ήταν οι ιδεολόγοι της παρέας Φτιαγμένοι ως δεκανή του Πασόκ εδώ και πολλέ δεκαετίες Μαζόχνονταν στον καφενέ, σε κουλτουριάρικες ιστορίες Τις 50 αποχρώσεις του Γκρι ας πούμε Και τέτοιε άλλες τσοντοτενίες, κουλτουριάρικες Κουβέντιαζαν με τις ώρες και το σύστημα τους έκανε η κυβέρνηση. Τι να καταλάβουν αυτοί, Βέβαια. Ε, αν η κυρία Κατριβάνο και όλοι αυτοί άκουγαν τα συνθήματα πριν, κάποια χρόνια που πούμε πολλά τη τρίτη μοίρα, θα βγάζαν φλίκτενε. Θα βγάζαν φλίκτενε, σου λέω. Βέβαια την εποχή που ο Ρίωτο, ο πατριάρχης του Ανδρέα Παπανδρέου βυθίσατε το σιζημίκ, Ορίστε, Γεια σου κοπέλα μου, τι κάνει. Μπορεί να με και τι έγινε να. Βρέχει στην Αθήνα. Θα απευθυνθώ στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έλα. λέω ραφού. Άσε. Πού να το δούμε. Πάει την κοπάνιση κι αυτό. Έχει. Να σε καλά Ελένη. Να σε καλά. Βρέχει μας λέει Ελένη και στην Αθήνα. Να ο ήλιος πάει ο ήλιος ψάχνει για κόμμα τώρα τελείως όλοι θα μπουν σε κόμμα πρόσεξε όμως μεγάλε με αυτά και με αυτά με αυτά ιστορίες της κατριβάνου τα συνθήματα, τις παρελάσεις τα τουμπελέκια ξέρω εγώ τσου, πάει και το Σαββατοκύριακο την αμπόξαμαν τη βδομάδα που λέμε αρχαία αρτηνά. αμπόξαμαν και αυτήν τη βδομάδα τσουκου τσουκου μπαμ, έρχεται το έρχεται όπως είπαμε το Πάσχα αμπόχνουμε άλλο ένα και το ερώτημα παραμένει. Ένας να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει βρήκα Ένας. Ένα! Δεν μιλάμε για μερίδες του ελληνικού πληθυσμού. Μιλάμε για ένα άτομο. Ένα άτομο μα ακούτε ρε παιδιά και γνωρίζει. εντάξει. Μεταξύ σα εκεί από Θεσσαλονίκη. Από την Νάουσα. Βασίλη, βρήκε κανας φίλος με ροκάματο, γνωστός σου με αερογκάματο. Κανένα σου. Άκουσε τίποτα στην Νάουσα. Στην Αθήνα. Χρήστο, εσύ εκεί στην Κυψέλη άκουσε κανένα να Λέμε πάρτε μας ένα τηλέφωνο και πείτε μου ότι Όχι μη μας πείτε όνομα είναι και προσωπικό δεδομένο Είναι σήμερα έγκλημα να έχεις με Λοιπόν, ο, βρήκε, ναι, βρήκε δουλειά ένας Τον οποίο ξέρουμε εμείς Αυτό είναι η πραγματική ζωή Αγαπητέ μου Η πραγματική ζωή είναι, δεν είναι Οι χιλιάδες αληχταράδες Προσέξτε δεν λέω αληταράδες Αληχταράδες Όλων των αποχρώσεων Τους οποίους έχουν ξαμολύσει Σε Όλα τα μέσα μαζικής εξε, εξαθλίωσης, εξευτέλησης Και γαυγίζουν όλη μέρα Όλη μέρα γαυγίζουν Καθοδηγούμενα, όχι καθοδηγούμενα Υποστηριζόμενα από μίσταρνα ανθρωπάκια που φέρνουν τον τίτλο δημοσιογράφη Και καλοπληρωμένα κανάλια και μέσα μαζικής εξαθλίωσης Αυτή είναι η πραγματικότητα μεγάλη Αν έχεις άλλη πραγματικότητα εσύ πες μας Διότι από ό,τι γνωρίζουμε Οι αγρότες παίζουν στα Παρακαλώ. Έλα, καλώς Δεν μπορώ. Βεβαίω, Βεβαίως. βέβαια. Αγαπητέ μου φίλε, χθες ε, μιλήσαμε για, τη, για το λόγο του Τσίπρα, ο οποίο εξευτέλισε την ελληνική ιστορία. Ναι, το κάναμε χθες. Ε, και μας είπε τελικά ότι την ελληνική ιστορία, ε, την ελληνική επανάσταση, η ελληνική επανάσταση είναι... είναι Αποκλειστικό τέκνο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, είπαμε πω και για τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, αλλά όπω σου γράφουμε, το έγραψα εγώ το ρεπορτάζ στον τοίχο. Μπε, το. εκείνο που ξελάσπωσε την ελληνική επανάσταση χθε ήταν ο Ομπάμα. Ναι, διότι ενώ ο Τσίπρας μα έλεγε ότι όλα τα κάνανε οι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα, είπαμε χθε και τον όχι τον αντικρούσαμε, είπαμε ποια είναι η ιστορική αλήθεια. Ο Ομπάμα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Μίλαγε για την ε, επέτειο τη 25 η Μαρτίου Και μας έλεγε ότι και η δική τους Επανάσταση Λοιπόν ήταν εμπνευσμένη Από τα δίκαια και τη δημοκρατία των ε, Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων Και τα λιμπάν, και τα λιμπάν. Αυτά έλεγε ο πλανήτάρχη, Ο οποίος δεν είναι αφεντικό Ο άνθρωπος που είχε αφεντικό τη Μέρκελ Λέγε άλα εδώ στο πανεπιστήμιο Και ξέρετε όπως σημειώνω και στο ρεπορτάζ Ούτε ένα ακαδημαϊκός μεγάλη να σηκωθεί από την καρέκλα. Θα μου πει: Σηκώνε από το παντεσπάνι, μεγάλε. Εξάλλου για να γίνει ακαδημαϊκό πρέπει να γλύψεις πολλέ ποδιές Να σηκωθεί και να του πει: Μα τι λες Βρε μυράκιον, για ποιον ευρωπαϊκό διαφωτισμό μα μιλά και για ποια ελληνική επανάσταση. Τι δουλειά έχει ο ευρωπαϊκό διαφωτισμό με την ελληνική επανάσταση. Και τα είπαμε χθε για τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και πώ ο, Τσα, ο Τσακάλοφ. Ο Ξάνθος και ο Σκουφάς Ίδρυσαν το Facebook Και πως έγινε η επανάσταση μέσα από το Facebook Με τον κολοκοτρόνη που είχε Το ψευδόνιμο ξεμαλιασμένοι με την περικεφαλαία Και το Καραϊσκάκη Κοντή με λαχρινή και τσαχπίνα Και τον παλαιό πατρόν Γερμανό Μαύρη και λιβανισμένη Πως έγινε η επανάσταση στην Αγία Κάψα Σας χθες, τα είπαμε ρε παιδιά βάλτε να τα λέμε Έλα παρακαλώ Ναι. Α, ναι, ναι, ναι, ναι θα σου πω τώρα, θα σου πω Αγαπητέ μου φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο Έχεις απόλυτο δίκιο, τώρα τα ψάλλω και στον καναλάρχη Λοιπόν, όταν βγήκε η ρεπούση Πριν κανά δύο χρόνια Και είπα αυτά που είπε για το στρίμωγμα Στην ε, προκυμέα της Μύρνης των Ελλήνων Βγήκαν ακόμη και Σιριζέοι τότε Και, και την αντικρούαν Λέγανε μα τι οι παπαριές λες Επίσης να σας τονίσω ότι βγήκαν και ε, Πώ να το πω τώρα, ε, Δεν θα το πω ανερχόμενο τέτοιοι. Δεν μπορώ να του ονομάσω. Μάλιστα έναν ένα από αυτού που έγραψε και βιβλία για την πατρίδα. Ενώ πριν 15 χρόνια την είχε γραμμένη στα παπάρια του, τον είχε φιλοξενήσει και ο Καναλάρχη εδώ. Είναι ανοιχτό άνθρωπο ο Καναλάρχης Λοιπόν, όπου ακούει πατρίδα τρέχει. Αλλά πρέπει να βλέπει και τι κρύβεται από πίσω από αυτού που λένε πατρίδα. Λοιπόν, ναι, είχαν. Τώρα όμω δεν μιλάει κανένα, έχει δίκιο ότι λέει Ακρόατι Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μιλάει κανένας με αυτή την ιστορία. Δεν μιλάει κανένας. Γιατί δεν μιλάει κανένας, αγαπητέ μου. Διότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αριστερή τώρα. Ή διότι η ελπίδα είναι μπροστά. Ο κύριος Τσίπρας εκρέμασε, όπως γράφω και στο ρεπορτάζ, τα άρματα, τα την, με συγχωρείτε, εκρέμασε την, πρόδοσ, την εθελοδουλεία του, δεν θυμάμαι πως το γράφω, εκεί που οι καπεταναί εκρέμαγαν εκ, ε, ε, τα άρματα. Διότι όπως να το κλείσουμε το θέμα να μην ξαναφερθούμε Ο διαφωτισμός δεν μπορούσε να φτάσει Στην Ελλάδα με καθιονδήποτε τρόπο Και εκεί που δεν αναφέρθηκε καθόλου Ο αγαπητός μας κύριος Τσίπρας Ήταν φυσικά Στις πανανθρώπινες ε, Ιδέες και στη χάρτα του ρίγα Και φυσικά δεν του συμφέρει ο ρίγας Ή τον χρησιμοποιούν Κατά το δοκούν το Ρήγα Κόβουν αποσπάσματα. Παρακαλώ Να τους την άμα. Α ναι εντάξει τώρα τι να του αφιερώσω και άλλη εκπομπή να πούμε να ενημερώσουμε κανέναν άνθρωπο εδώ ότι έχει να πληρώσει Ναι Ναι Ναι είπε και γράφω και για την εθνική αντίσταση τα Κοίταξε να δεις κάτι Θα σου πω αλλιώς διαφορετικά Αυτή τη στιγμή ζούμε στην Ελλάδα τον τσιπρισμό Το τσιπισμό. Είναι, θα κρατήσει όσο πιστεύουν αυτοί ότι έχουν τα κεκτι... θα ανακτήσουν τα κεκτημένα του. Οπότε λοιπόν, για την ολοκλήρωση τη ΕΕ, Ευρώπης, με συγχωρείτε, του 4ου το ΡΑΕΧ λοιπόν, του βάζουν και, λέ, και λένε και κάνουν διάφορα πράγματα. Οι παρατάξει αυτή τη στιγμή είναι δύο μεγάλε. Είναι δύο και είναι παρατάξει. Χωρί ιδεολογία. Δεν, δεν μιλάμε για ιδεολογίε. Οι παρατάξει είναι τα δισεκατομμύρια, για πρόκειται για δισεκατομμύρια ευρώδουλων υποτακτικών του Τέταρτου Ράιχ και οι ολίγιστοι, ολίγοι, ολίγοι, μετρημένη οι οποίοι είναι εναντίον αυτού του Τέταρτου Ράιχ και υπέρ της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ατόμου αυτό είναι το σημαντικό, κατάλαβες, πρόσεξε αυτό είναι το σημαντικό, λοιπόν, τίποτα άλλο όλα τα άλλα ξέρεις, έλα να κάνουμε μια κολεγιά εδώ να κάνουμε. Αυτά είναι παραμύθια τη χαλιμάς Οπότε ο Τσίπρας ω όργανο τη Ευρώπης ΕΕ, τον βάλανε να ξαναγράψει, να ξαναπεί ή να πει αυτό που το συμφέρει για την ελληνική ιστορία. Σου έλεγε χθε λοιπόν ότι ο Σιμίτης συμμετείχε, η επικυβέρνηση Σιμίτη, εγγραφόταν η ιστορία τη Ευρώπη. Λοιπόν, και η ιστορία τη Ευρώπη δεν ανέφερε πουθενά Ελλάδα. Μπορεί να έχει ελληνικό όνομα η Ευρώπη, αλλά η Ελλάδα δεν ανέφερε πουθενά. Ξεκείναγε από την εποχή του Καρλομάγνου. Τώρα ήθεσαι να κάτσεις πότε τον Καρλομάγνο Μη με τρελαίνεις Μη μαν... Που, Τι περίμενε λοιπόν να σου πει ο τσίπρα χθε. Δηλαδή χτες μιλάμε Άνθρωποι οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους Στο ψάξιμο της ιστορίας Αυτοί πάντα ήταν στο περιθώριο Πάντα ήταν λίγοι Άνθρωποι οι οποίοι πονάνε πραγματικά ε, Αυτή την πατρίδα Όχι απλώς πάθαν 500 εγκεφαλικά Να ακούς Να ακούς αυτή τη στιγμή 40 χρονών Ελλαδάρχ να σου λέει αυτά που σου λέει για την ελληνική επανάσταση χωρίς καμία διάθεση ελληναράδική έτσι, το ξέρετε αυτό εξάλλου από τις εκπομπές μας αυτά, να ξεφτιλίζει την ελληνική ιστορία και αντίθετα να σώνει την πραγματική ιστορική αλήθεια ο πλανητάρχες την ίδια ώρα απέναντι από, το, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Οι άνθρωποι έχουν λουφάξει, πολλοί άνθρωποι έχουν λουφάξει φοβούμενοι των Συριζέων οι οποίοι έχουν ορμήξει σε όλους τους τομείς με τα χατζάρια δηλαδή εδώ τώρα δεν μιλάμε για εποχές κλαδικών του Πασόκ μιλάμε για κάτι άλλο το οποίο βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και κυρία μου και κυριέ μου να το τελειώσουμε το θέμα αυτό εντάξει να μην όποιος θέλει πάντως εγώ το έκανα αυτό το ρεπορταζάκι για την ομιλία του, του Τσίπρεος του κυρίου Τσίπραος μπορεί να μπει στον τοίχο να διαβάσει το Ευρώπη ή θάνατος Ευρώπη ή θάνατος δεν ήταν ε, ε, πως λέγε, ελευθερία ή θάνατος τώρα είναι Ευρώπη ή θάνατος για τον για το Τσίπρα την παρέα του και όλους αυτούς είναι Ευρώπη ή θάνατος και σας είπα πως έγινε η ιστορία σας το ανέλησα κιόλα πως ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός βάρεσε τον Κολουκοτρώνη το... Τον Τζαβέλα, τον Καραϊσκάκη στο κεφάλι Πώς έγινε η σύναξη που τους κάλεσαν Από το facebook στην Αγία Κάψα Ορίστε Μουσική Θάνατος ή θάνατος Ναι αγαπητέ μου ε, και Τώρα κοίτα να κάτι, να μου. Εντάξει το θέμα είναι ότι αυτός ο τόπος Έχει γεννήσει ε... Έχει γεννήσει περίφανες περπατησίες Θάνατος ή θάνατος φυσικά Τι ήθελες με αυτά που έβλεπε με το μυαλό που είχε και με αυτά που έβλεπε γύρω του Καζαντζάκη και με αυτά που έβλεπε στο μέλλον, τι ήθελε να σου γράψει, Αξιοπρέπεια ή Τσίπρα, Μάλλον ο Τσίπρα είναι η αξιοπρέπεια. Φαντάσου τώρα που έφτασε, που έφτασαν Μυριάδε ανθρώπων yeah. να πιστεύουν ότι ο Τσίπρα του έφερε αξιοπρέπεια. Το θέμα, όπω σου έλεγα χθε, ενώ παράλληλα βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίο ψάχνει στο σκουπεδοντινικέ. Αυτό τον βλέπει εκεί πέρα, τον βλέπει. Ψάχνει στο σκουπεδοντινικέ να πάρει. τον βλεπει εκει περα τον βλεπει στο σκουπεδοντινικε να παρει τον βλεπει Λοιπόν, βλέπω την αξιοπρέπεια λοιπόν του... και το success story του Σαμαρά. Βλέπω και την αξιοπρέπεια του Τσίπρα. Έναν άνθρωπο κειμένο υποβροχή στο σκουπίδι του ο οποίο. Τι είναι αυτό που έβγαλε, Ρε Μάλιστα. Ψάχνει ο άνθρωπο. Μάλιστα. <σφίλια> Μάλιστα. Αυτά που λε. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια που μα φέρανε, Μεγάλη. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Το θέμα λοιπόν κάτι ήθελα να πω. Εκατοντάδε μοιριάδες άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Τσίπρας τους έφερε αξιοπρέπεια Καλά κάνετε και το πιστεύετε Εξάλλου η μόνιμη εποδό είναι δημοκρατία έχουμε Τώρα το θέμα είναι το εξή. Εσείς ένα εκατομμύριο από εσά, σίγουρα είστε και Σιριζέοι Καλείστε όπως σας είπα να πληρώσετε καινούριο αναδρομικό από το 2013 Διότι αυτά δεν τα ξεχνάμε αριστερή ή ξεραεστερή Μπορείτε να τα κατηγορούσαμε τότε που ο Σαμαράς Αλλά τώρα είμαστε κυβέρνηση Καλείστε λοιπόν μέχρι τέλος Απρίλη Είναι μποναμάς Πασχαλιάτικος Να πάτε να το, να το πληρώσετε. Ε, με συγχωρείτε που σας επαναφέρω Και στην πραγματικότητα Αλλά αυτή είναι η κατάσταση η, η εργασία Πώς να το πω έτσι Την οποία κάνει η ελληνική κυβέρνηση Είναι αυτή Να συνεχίζει τη μνημονιακή κατάσταση αν, Αντιμνημονιακή ούσα Και να σε καλεί να πληρώσει και το ο αλλαγμό είναι από πού ρε να πληρώσω από πού να πληρώσω είναι ο αλαλαγμός τώρα το θέμα είναι το εξής διατείνετε διαβάστε χθε, εχει δύο τρία ρεπορτάζ πάρα πολύ καλά στον τοίχο να πενέψω το δικό μου καταρχάς εντάξει το Ευρώπη θάνατος εντάξει γράφουν και εντάξει λοιπόν γιατί ο Σαμαράς πως φαίνεται ότι ο Σαμαρά λέει ο Βαρουφάκη όχι απλώ υπέγραψε μνημόνιο. Α, στα τερτύπια τα οποία λένε εδώ να πούμε και τι ε, τις ιστορίε του στάρτη πολιτική Βαρουφάκη. Ε, ε, πραγματικά ήταν για γέλια η ιστορία που τον στείλανε κάπου στην Καλαμάτα, κάπου τον στείλανε να εκπροσωπήσει στην κυβέρνηση και τον υποδέχτηκαν λε και ήταν ο Σάκε Ρουβά. Τον τράβαγαν να βγάλουν σέλφι. Αυτό ο λαό λοιπόν, αυτό που τράβαγε το ρουβά του Ρουβαφάκη. Να βγάλει φωτογραφίες Θέλει να σωθεί μεγάλε Και ο Τσίπρας γιατί να μην τον δουλεύει μετά με την ελληνική ιστορία Γιατί να μην τον δουλεύει με την ελληνική ιστορία ο Τσίπρας Αυτά είναι τα αποτελέσματα Και φαίνεται εκείνη και το ρεπορτάζ στον τοίχο Καθαρά γιατί υπέγραψε τη συνέχιση του μνημονίου ο Βαρουφάκη. Ας τι λένε Τι μας λέει λοιπόν φανίστηκε και το κουκουέ Όχι στην παρέλαση Φανίστηκε το Κουκουέ. Να φέρουν προς ψήφιση τη συμφωνία στη Βουλή Να ενημερωθεί ο λαός Τι υπέγραψαν Είπε το Κουκουέ που σημαίνει. Σηκώθηκε ο καναλάρκης Και έβαλε τον σκουσμό Πανηγυρίζει Είπε το Κουκουέ Να φέρουν τη συμφωνία Στο κοτσούμπα Άρε αρεστερέ Τώρα φαντάζομαι έναν εκεί στη όταν τον βγάζαν από το σακί με τις γάτες και τη γάτα μάλλον ε, Υπάρχουν κάτι καταπληκτικά βιβλία που έγραψε ο Γελαδόπουλος ε, Τον βγάζαν απ' το σακί με τη γάτα Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να σε βάλουν σε ένα σακί με γάτα Αυτό ήταν ένα από τα μαρτύρια που τραβάγανε για να υπογράψουν στη Μακρόνησο Φαντάζομαι ότι μόλις έβγαινε απ' το σακί με τη γάτα Φώναζε «Ρε πούσι μου! Συντροφή του έλεγε και στη Μακρόνηση, μη σκιάδεστε, ωραία! Σε καμιά χρόνια θα έχουμε το κοτσούμπα και θα τη λύσει την ιστορία. <μμυρίζει> Αυτά τα κόκαλα αυτών των ανθρώπων ήθελαν να ξεραν, σε ποιο ταμ-ταμ χρησιμοποιούνται σήμερα. <μυρίζει> Α, μήχαιρα! Να φέρουν τη συμφωνία προς ψήφιση ρε, στη βουλή! <μυρίζει> Χτύψαν και το χέρι στο τραπέζι! <μυρίζει> Σου λέω, ναι! <μυρίζει> Πες πάνω κυρία μου και κυρία μου, ας συνε μη <Μι> πάθουμε τίποτα να. Έλα ρε Βασίλη Τι μου λέει ο Βασίλης Η κυρία Κατριβάνου ξεπλήθηκε μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων Τον πιο ήταν μέλος Βασίλη να σου πω κάτι Αυτούς, αυτούς Δεν θα τους ψάξουμε Εμείς τους έχουμε ψαγμένους μεγάλα Και τους ξέρουμε έναν έναν τι κουμάσια είναι Εκείνος ο οποίος Εκείνοι οι οποίοι όφηλαν Να τους ψάξουν Πριν τους παρουσιάσουν ως σωτήρες τον ελληνικό λαό Και να βόδι. Όχι ο αρνή ο ελληνικός λαός να τους ψηφίσει, ήταν τα κόμμα, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον. Γιατί στους άλλους ξέραμε ποιοι ήταν χωμένοι. Και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με όλα. Mm. Οπότε λοιπόν μεγάλε, ε, μήνες αυτό που σου είπα, ότι εμείς οι τρεις στον Καφενέ, κονόμα, πρέφα και καφέ, mm. πρόσεξε το τονίζω, κονόμα, πρέφα και καφέ, χρόνια τώρα μεγάλε έτσι, από το 81 και μετά. Λοιπόν, έφτασε να γίνει η κυβέρνηση. Τι περιμένεις, λοιπόν. Μην είναι, ρε, παιδί μου, σε αυτό που σου είπα, πού το κουκουέ. Να φέρουν, ρε, τη συμφωνία, ρε, προς ψήφιση στη Βουλή. Αλλιώς θα τους πάρουμε το σκάλτ. Θα τους πάρουμε το scalp. Μα, τα τι άλλο έχουμε. 80 εκατομμύρια ευρώ, μεγάλα. 80 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Αλλώς το, ναι. Βεβαίως μπορείτε, ο ίδιο αυτο... αυτοπροσκόπο Ακούτε την εκπομπή; Καλά κάνετε. Τελικά νομίζω ότι κανονάφηκε μακριά. Έχω έναν ακροατή. Έλα. Για πεζού; Ναι. Τι συνέβη; Α πού ήτανε φίλε; Έχεις δίκιο. Ήταν σε ένα μπαλκόνι απάνω. Σαν τη. Σαν 18ρα, μπράβο. μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Να το αναφέρω αμέσω! Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή σου μέρα! Καλή σου μέρα! Ένα φίλο εδώ μου λέει, θα σε επιπλήξω! Γιατί παλικάρι μου, όπω ακούσατε, Η διάλογοι είναι ζωντανή Βέβαια, μπορεί να ακούγομαι μόνο εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Σε επιπλήξω μου λέει, διότι μου λέει ο Κ13. Πρόσεξε, συνθηματικό. Ποιο είναι ο Κ13? Ο Κωνσταντίνος δε, ο Βασιλεύς Ήταν στο μπαλκόνι σαν 18ουρα πάνω στο, στη Μεγάλη Βρετάνια Και χειροκροτούσε την παρέλαση Ο μαμάν και εσύ μωρο, ο Γλίξμπουρτ Που το λέει έτσι τον άνθρωπο Ο Κωνσταντίνος ο Κάπα 13 λέμε Αμάν μωρέ και εσύ, τα λέμε συστηματικά Α, θα σας πω και γέλιο, παρακαλώ Α, μπράβο, σωστά, ναι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Μπράβο, ρε διλέα, Κράτη, έχει δίκιο. Ναι. Αυτό το πήρε όμω από αυτό που έγραψα εκεί στο ρεπορτάζ. Διότι με την ομιλία του ο Τσίπρα τιμούσε προχτές τη βαβαροκρατία και όλη αυτή την ιστορία. Ναι, και γιατί, οπότε γιατί να μείνει ο Γλίξμπουρη από Γλίξμπουρογλου, είναι πόντιο. Το ξέρει το Κουτατίνο, είναι πόντιο. <laughs> Λέγεται Γλίξμπουρογλου. <laughs> ναι, πάντω <laughs> Ε, αυτά, και, να σου πω κάτι πω Μου στείλε ένα mail Ένας φίλος Κάτσε να σας πω αγγελάσεις ένα mail ένας φίλος Ο οποίος ανα, αναδημοσιεύει τα άρθρα Και τα, αυτά από την Τα άρθρα μου γενικά Και το υλικό της εφημερίδας Και μου λέει διάβασε εδώ Αναδημοσίευσε έγραψε ένα άρθρο προχθές Το Πως το, το είναι ρε παιδί μου Κάτσε να το θυμηθώ Το τελευταίο άρθρο που έγραψα Α το καλύτερο σκλάβος και καλύτερα χίλιες φορές κλάβος και εκεί μέσα λοιπόν λέω λέω λέω διάφορα και καταλήγω άρχισε στο διάλο κάπως έτσι βασιλοχουντικοί ε, τσαχπίνογαργαλιάριδες ε, βαβαρολάτρες κάπως έτσι και ε, το πήρε ο άνθρωπο, το βάλε στο blog του. Κάνει, ε, έχει και αυτό στο Ιντερνέδιο ένα blog και του έγραψε σχόλιο έγραψε σχόλιο από άλλος μη μιλάς έτσι για τον βασιλέα εμένα και θα σε κάνουμε και θα σε ράνουμε σε Ανώνυμος βέβαια <laughs> Αυτή δεν σε μια ζωή πίσω μου <laughs> Αλλά μου τούστηκε ο άνθρωπος για να γελάσω Μου λέει κοίτα να δεις Κοίτα πού να πάμε μου λέει ο άνθρωπος Τι άλλο να κάνουμε oh. <laughs> Τίποτα να μην κάνουμε μεγάλη. Μα τι άλλο να κάνουμε? <laughs> τι μπορούμε να κάνουμε Τι μπορούμε να κάνουμε Τι μπορούμε να κάνουμε oh. Όταν σε αυτή την πατρίδα Παρακαλώ Τσίπραμ σε θέλει ο Βασιλιά. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπρά, καλό. Μ' άρεσε. Το τσίπραμ σε θέλει ο Βασιλιά. Μα ήταν τώρα, ήταν κουβέντε αυτέ που έλεγε. Εκείνο το οποίο σε μετρέλανε πραγματικά ήταν ότι κάναν την Ελληνική Επανάσταση την κάναν και οι πρόκριτοι. Ναι, σου λέω, οι πρόκριτοι. Δηλαδή, το τι είπε ο άνθρωπο. Δεν στέκει δηλαδή, τι να σου λέω, μεγάλη Μιλάμε για γλώσσα τώρα. Μεγάλη γλίψη τέλο πάντων. Ο φίλος εδώ θα παραγγείλει το 15 Αύγουστο το Τσίπρα μου θέλει ο Βασιλιάς. Αμπράβο, μεγάλη. Παρεγγειλέτωρα από εμάς. Ορίστε. Ναι, έκανε, μας Όχι Ναι. Όχι καλέ. Όχι καλέ. Ναι, τώρα με βάζετε. να, να εντάξει. Ναι, ναι, ναι ευχαριστώ, ευχαριστώ. Με βάζετε. Ρε. Είστε, είστε απίθανοι τηλεοκρατές. Με βάζετε εκεί με τσιγκλάτη να ασχοληθώ με τον Τζίπρα, με την ιστορία Αφήστε να σας πω καμιά είδης Ναι, μου λέει, γιατί μου είπε ο Η πρόκριτη μου λέει, οι κολονακιώτες της εποχής κάνανε πανάσταση Χωρίστε Χωρίστε ωχ οχ, οχ, οχ Ναι, ναι, έλα. Έγινε, έγινε Έχινε. Μου λέει εδώ μια άλλη φίλη. Πε μου λέει στον προηγούμενο τηλεακροατή να μάθει να το χορεύει και όλα στο τσίπραμ. Σε θέλει ο βασιλιά, γιατί ο Σονούπο έρχεται. Τι να σα πω, τηλεακροατέ, είστε τα ξέρετε όλα. Με βάζει λοιπόν ο προηγούμενο τηλεακροατή να του ασχοληθώ. Γιατί οι πρόκριτοι μεγάλε δεν είχαν άλλη έννοια παρά το να κάνουν επανάσταση. Και βέβαια εκείνη η ιστορική ανακρίβεια που είπε, καλά τώρα δεν είπε μία έτσι μίλησε για τους καραβοκύριδες οι οποίοι κάνανε επανάσταση και όλες αυτές τις ιστορίες εκείνοι οι... που λυσαλέα αντιστάθηκαν όχι απέναντι στην ε, επανάσταση μόνο αλλά απέναντι και στην, ε, στην ε, δημιουργία του νέου κράτου. ήταν οι ιδραίοι όλοι αυτοί ε, μετά τους κάνανε ε, πρωθυπουργούς ε, και βουλευτές, και τέτοιοι γιατί οι άνθρωποι κονόμαγαν τις με τον Σουλτάνο τι θα έκαναν, θα αφήναν τα δισεκατομμύρια να πάνε με τον το, Του το μαυροκορδάτο που ζήταγε δανεικά μαύρο oh, μαυροκορδάτος, έλα παρακαλώ Ναι ρε παιδί μου Ποιες το λακαθόλου δεν συμμετείχει ο λαός go, ναι. Ακριβώς, ο πρόγωνος του Καλαφρούζου όλοι αυτοί ήτανε, έλα, για. Ναι, έχει δίκιο ρε Οι εφοπλιστές κάναν την επανάσταση εκεί. Αυτά μας είπε ο Τσίπρας, Η πρόκριση κι αυτή. Τι να σου πω, μεγάλε, σου είπα, λαός ο οποίο τρέχει να βγάλει σέλφι με το βαρουφάκι ω νέο ρουβά, δεν καταλαβαίνει από τέτοια μεγάλε. Και ό,τι του χρειάζεται αυτό. Του χρειάζεται άλλο πράγμα. Παρακαλώ. Βγει ο Μεκαβαλάνη. Ο ή Oh, oh, oh. να αλλάζω μέσα να αλλάζω, τέλος, yeah. γεια σας. Με ειδοποιεί εδώ οι φίλοι μου, η... βυθά τη φχήμ και ξένα παντριφθού και εγώ ή καημένη άλλαξε κουβέντα μου λέει γιατί σε καβαλήσαν δύο. Δεν ακούω μου λέει εκπομπή, ακούω μπάωλα και διαφημίσεις, δυο σταθμοί μας καβαλίσαν αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε αγαπημένοι μου φίλοι, μας κάνουν uh, παράστα. Τι εδώ, απνάρτα. Απνάρτα είναι οι φίλοι, κάπου εδώ γύρω. Λοιπόν, που λες τι να κάνουμε Κουπέλα μου τι να κάνουμε Βάντως μέσα σε αυτά αλλάζω κουβέντα Και σου λέω τα ευχάριστα Για την κυβέρνηση Για την ΕΕ Προσέξτε 8.500 επιχειρήσεις Ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο Μέσα στο πρώτο εξάμενο Του 2015 Τα στοιχεία μας τα έδωσε η ΓΣΕ Και επίσης μας είπε ότι Το 38% των ενεργεία επιχειρηματιών Χρωστάει στον ΟΑΕ ενώ το 32% χρωστάει στην εφορία. Γενικά, κυρία μου και κυρία μου, δεν χρωστάει μόνο στην εφορία και στη, στο ΤΕΒΕ και στον ΟΑΕ. Χρωστάμε τι μηχαλού. Κατάλαβε μεγάλε. Διότι αυτά δεν λένε όχι να τα διορθώσουν. Δεν του ενδιαφέρει η πραγματική οικονομία. Ούτε του ενδιαφέρει αν θα κλείσουν 8.500 επιχειρήσει. Δεν του ενδιαφέρει τίποτε. Από ότι εξάλλου είδε από την πρώτη μέρα στα δικά του παιδιά πήγαν να δώσουν αυξήσει. Στους ε, ψηφοκουβαλητές τους Οπότε ποσός τους ούτε καταλαβαίνουν Ούτε τους νοιάζει αν θα κλείσουν 8.500 επιχειρήσεις Οπότε τι να κάνουμε Και φυσικά ο Σαμαράς λοιπόν θα είναι στο πλευρό της Ελντοράντο Γιατί παίρνει στις κουριέ πάνω ο Σαμαράς Να σταθεί στο πλάι των εργαζομένων της εταιρείας Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξή. Χτες πήγαν να καταλάβουν το Δημαρχείο εκεί Οι εργαζόμενοι στις ε, Στη, στα μεταλλεία διότι λέει κινδυνεύεται το μεροκάματο τους και τέτοια Αυτό, σε αυτό το θέμα η... Αν είχε κυβέρνηση Θα έπρεπε να δώσει λύση εδώ και τώρα, άμεση λύση και Αφενός με να μην έχει και αυτού οι οποίοι Βγαίνουν και φωνάζουν εκεί πέρα ότι θέλουν μεροκάματο Αλλά και όλους τους άλλους κατοίκους των σκουριών Οι οποίοι κατά τη δική μας άποψη παλεύουν για τα δίκαια του τόπου τους Παλεύουν για το μέλλον των παιδιών τους παλεύουν να σώσουν το δάσο, παλεύουν να σώσουν τη ζωή τη λύση όμως δεν μπορούν να τη δώσουν στις τηλεοπτικές κάμερες κάποιοι οποίοι λένε το μακρύ του και τον κοντό τους η λύση λοιπόν ας δοθεί και α πάρουν γιατί προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απάνω εκεί οι βουλευτές του ήταν στις κουριέ. και λέγανε και λέγανε και τώρα είναι κυβέρνηση αι το θέμα λοιπόν λύστο. δεν Βέβαια τρέχει τώρα πάει ο Σαμανάς δεν πάει με την πλευρά των Αυτόν που αγωνίζονται για το δάσο. Πάει για το, για το τέτοιο. Το τι τραβάνε εκεί στις κουριέ, αγαπητέ μου, είναι τα μαρτύρια του Ιησού Χριστού. Τραβάνε και με τις κατηγορίες και με όλα. Υπάρχει και ένα άρθρο του ξενοφόντα, το οποίο είναι ΕΟΚ και Νάτο, Όχι, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. ΜαΤ και. Όχι, ΜΑ, ΜαΤ. Πώ το λέει εκεί το. Ε, το ξέχασα. Το ίδιο συνδικάτο και αναφέρεται στι σκουριέ και σε όλη αυτή την ιστορία. Όποιο θέλει, αυτά είναι στην εφημερίδα μα στον τοίχο. Καθημερινά μπορεί να μπαίνει να τα διαβάζει εκεί, είναι μπορεί να τα διαβάζει και αύριο. Πάντω είναι ρεπορτάζ, είναι πραγματικά ρεπορτάζ. Yes, Τι έγινε, μεγάλε. Πήγε ο Υπουργό Δικαιοσύνη ο Παρασκευόπουλο στο Δίσκομο hey. να πει στου ανθρώπου ότι θα περιμένουν πολύ ακόμα για την αποζημίωση διότι δεν θα κατάσχει το Ιστιτούτο. Δεν θα το κατάσκει το Ιστιντού του Γκέτε τώρα ο Πανασκευόπουλος Α, Μπράβο ναι Α, Μην κοιτάσεις σα. λέμε Asia. Ο ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ο Σταθάς μας είπε ότι θα βγουν άλλα περιοσιακά στοιχεία Της Γερμανίας για να κατάσκουν Asia. Σταθά άκου Κύριε Σταθά και κύριε ΣΥΡΙΖΕ Θα σου πω το εξής Το είπα χθες. Το Η βουλή στην οποία κατοικοεδρεύεται Αυτή τη στιγμή και περνάτε σαν βασιλόπουλα είναι η διοκτησία της Γερμανίας Εντάξει Θα βγουν οι Γερμανοί και θα σου πουνε είναι δική μου Γιατί είναι δική μου Διότι την έχτισε ο Όθωνας με... Του παλάτι του Όθωνα ήταν με λεφτά του μπαμπά Έφτιασε δίπλα και τον κήπο Να γαργαλέτε Η, η... Γαργαλο... γαργαλίστρα Η Αμαλία Λοιπόν έβγαλε να βάλει παπάκια Να κάνουν παπά τα παπάκια τη Αμαλία. Και είναι δικό μου Θα σου πει Οπότε υπολόγισε τώρα πότε χτίστηκε το παλάτι. Τόσα χρόνια. Ε, Στον νοικιάζω επί τόσο. Ξέρει τι έχει να σου ζητήσει η Γερμανία για τη Βουλή, Μεγάλη. Μόνο για τη Βουλή. Παρακαλώ. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μην το λες για καλαμπούρη μου, λέει ένα τηλεαγκουράτη, διότι υπάρχει δεδικασμένο με το τατόι. Με το δανέα ναι, έχεις δίκιο μεγάλο Και δεν ξέρω τι έγινε και με το Με το αυτό στην Κέρκυρα πάνω Το πως το λένε και το, το παλάτι Που είναι μωρέ, το καζίνο τώρα Πως το λένε το παλάτι Τη Σίση το παλάτι Μπράβο είναι, Έχεις δίκιο τη λέει μου Δηλαδή άμα δηλαδή, έχει αγούστο να κάνουν κανιά πλάκα Α σου κάνουμε κανένα και να μην σε φτάνει να θες να πουλήσεις την Πελοπόννησο για να ξεχρεώσεις Θες σου φτάνει η Πελοπόννησος σου Οχ τι τραβάμε ρε μου Αυτά τους είπε λοιπόν στον δίστο μου Κυρία μου και κυρία μου Περιμένετε διστομιώτες Ωπα έλα Έλα έχουμε την πρώτη ιδιωτικοποίηση Που κάνει η αριστερή κυβέρνηση ε, το ΤΑΙΠΕΔ με πρόεδρο πια τον αριστερό Ναι Το παιδί του Κύρκου εκεί Το Μιτσιόλα Κάλεσε τον ΟΠΑΠ να υπογράψει Το αποκλειστικό δικαίωμα του υποδρομιακού στοιχήματος Χώστα μεγάλε είδε που πάνε πρώτα μεγάλε Στο μετρητό Να βαράει μηχανή να πέφτει το μετρητό Ο ΟΠΑΠ πως γνωρίζετε Από το 2013 ε, Ανήκει ολοκληρωτικά στην εταιρεία Emma Delta. Και εκείνη την εποχή ο φίλος μας ο ΣΥΡΙΖΑ επαναστάτησε για το ξεπούλημα του ΟΠΑΠ Που τον πούλησαν μόνο 28 εκατομμύρια ευρώ Ουρλίονταν κυριολεκτικά Ουρλίονταν μεγάλε Γιατί τον πούλησαν τώρα Τους καλούνε λοιπόν Να υπογράψουν και το αποκλειστικό δικαίωμα υποδρομιακού στοιχήματος Βαράνε οι μηχανές εκεί Τον κουβά τα λεφτά Άρε Κομισιόν δεν μα αφήνει σε ησυχία Δεν την Ελλάδα Την Έρμη την Ελλάδα Πρόσεξε τώρα μεγάλε Παρακαλώ Μείνε μαζί μου έγκυος Μα ναι Ξέχασα μωρέ Σωστά ναι Ναι Καλά κάνεις εδώ τη Λακροδίσου Παράτα μας μου λέει γιατί δεν μα λες κι εσύ 8 ώρε για το αεροσκάφο να μα δείχνει εκεί και τα πτώματα και το τελικά είδε την απόφαση που βγάλαμε για το αεροσκάφο. Αυτοκτόνησε ο πιλότο. Πάντω, άμα είσαι Γερμανός, μεγάλε, είδε τσακα, τσακα τα βγάζει τα αποτελέσματα. Και ακούγεται στο... στο μαύρο κουτί μέσα, είναι ο ένα απόξω και του λέει: Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Και ο άλλο από μέσα του λέει: Δεν ανοίγω, δεν ανοίγω. Θα το ρίξω στα βράχια. Μεγάλε. Καλά, μου, μου λε γιατί δεν ασχολήθηκα με το αεροπλάνο. Καλά, δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι σε δουλεύουν τόσε μέρε. <μήλυκες> ότι σκοτώσαν τόσο κόσμο. Ότι πίσω από αυτή την ιστορία κάτι άλλο είναι. <μήλυκες> Χρειάζεται να σου το πω εγώ για να το πάρει χαμπάρι. Όσο επιμένουν αυτοί ότι αυτοκτόνησε ο πιλότο. Και όσο δείχνουν φωτογραφίε από το σπίτι του. Και όσο σου βγάζουν ιστορίε από την οικογένειά του ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Και όσο σου βγάζουν τι ιστορίε ότι ο καλό πιλότο ήταν από όξο. Που φώναζε, άνοιξε, άνοιξε. Γιατί δεν αντέχω στα σκαλοπάτια σου, εγώ. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> Και ο κακό πιλότο ήταν μέσα με τι 630 ώρε πτήση. <συμπίδι> το πράγμα βρωμάει από την πρώτη ώρα. <συμπίδι> Μην ακούσω, τι να, σου, τι να ασχοληθώ με το αεροπλάνο. <συμπίδι> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Τέλο πάντων. Ναι. Τέλο πάντων, το μαύρο κουτί μεγάλε που είναι κόκκινο. Στα όλα. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι με τα <laughs> Πάντως, εγώ το αεροπλάνο. Πάντω εγώ σου επαναλαμβάνω. Όσοι δεν πλήρωσαν το χαράτσι μέσω ΔΕΗ. Έρχεται η ειδοποιητήριο. Μέχρι τέλος Απριλίου πρέπει να σκάσουν τα φράγκα. Τα φράγκα πρόκειται για ένα εκατομμύριο φιλέτες. Ανάμεσα σε εσάς δεν θα είναι και ένα εκατομμύριο χιλιάδες Σιριζέι. Ανάμεσα στο ένα εκατομμύριο δεν θα είναι και ένα εκατομμύριο χιλιάδες Σιριζέι. Ε, πιστεύατε ότι θα τα ξεχάσουν Πρόσεξε Σου λέω ότι εδώ στην Άρτα Είχαν συστήσει η Επιτροπή η Σιριζέη Και καλούσαν τον κόσμο να μην το πληρώνει αυτό Και αυτοί το πλήρωναν κρυφά Παρακαλώ <laughs> ναι. <laughs> <laughs> ναι. Παρακαλώ κύριε μου Παρακαλώ Ποιοί. Ποια Ποια Ποια βάλω Εντάξει, το έπαμε. Δεν το έπαμε. Ε, ναι. ε, ένα, ένα. έπαμε. Όχι, το δεν το έγραψα εγώ. Ένα από τα... Ε, Εντάξει, πέρα από το άρθρο που έγραψα εγώ τότε, ένα από τα φοβερότερα ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφορεί μέχρι στην Αμερική έφτασε είναι της Μαρίας της Σολακή, του Υπουργείου Κομμαντατούρ. Γίνεται το Έλανα να δεις το, και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες. Πες και διάβασε το. Πόσος μας απασχολεί, τι να κάνουμε τώρα Του κάνω ένεση κεφάλι. Ναι Σόπα μου τώρα Έλα, έλα για Αγαπητέ μου φίλε εμεί δεν κάνουμε πολιτική εκπομπή από εδώ για να, Δεν λέμε προεκλογικά συνθήματα να πείσουμε κανένα Ρεπορτάζ κάνουμε και πολιτική ανάλυση Οπότε όποιος θέλει καταλαβαίνει Όποιος ποσό μας ενδιαφέρει Δεν ξέρω αν με κατηλαβαίνεις Εσύ, ορίστε Ναι ναι είμαι προπαγανδιστής της αλήθειας τι θα κάνω Αυτής που κατα Αυτή... έτσι την καταλαβαίνω από την αλήθεια Παρακαλώ ναι. μπράβο μπράβο μπράβο μπράβο μπράβο ναι ναι ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Έχει απόλυτο δίκιο, φίλε μου, τηλεακροατή. Μπορεί η κυβέρνηση να σου στρέφει το ενδιαφέρον στα κάγκελα που έβγαλε από το... Στα κλαρίνα που έβαλε πάνω, Στις έλφη του Βαρουφάκη, στι φωτογραφίσει να τρώει τσιπούρε, αλλά τη δουλειά της ουσιαστικά την κάνει. Επαναφέρει όλου του μνημονιακού νόμους Εντάξει, του βλέπει. Εξάλλου να, ένα από αυτού είναι αυτό. Και σε καλεί να πληρώσει. Σε καλή να πληρώσει. Αυτό κάνει. Όσο για το ε, προσωπικά Ναι σου δηλώνω ότι είμαι προπαγανδιστής της αλήθειας το, Όχι απλώ το πιστεύω ακράδαντα Ότι η αλήθεια και η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύονται Αυτό έπρεπε να είναι Αυτό είναι η δημοσιογραφία Οπότε λοιπόν τι θε να σου πω εγώ Απολο Τι θες να σου πω yeah. Αυτό σου λέω Δεν έχω ούτε κόμμα έχω Ούτε με ενδιαφέρει να κάνω προπαγάνδα Ούτε έκανα ποτέ υπέρ yeah. Αυτό που καταλαβαίνουμε Αυτό που αλήθεια βγαίνουμε και το λέμε. Αυτό έχει δίκιο ο Φίλε Τηλεακράτη. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Και γι' αυτό λειτουργεί ω καλό ανάχωμα. Μην ακούτε λοιπόν ότι θα τι κλείσουν τι τρόφιγγε, ότι θα, θα τη ρίξουν οι κακοί εχθροί από το εξωτερικό. Πού θα βρουν καλύτερο ανάχωμα. Εξάλλου ελπίδα να ακουμπήσουν οι ψηφοκουβαλλητέ σε άλλο κόμμα δεν υπάρχει. Εκτό κι αν πεταχτεί σαν την. Ε, ο Κωστάκη, ο Καραμανλέας και κάνει τίποτα καινούριο. Λέω, ξέρω εγώ παιδί μου. Διότι στου Σαμαρά τι να γυρίσουν να κάνουν. Ξέρω εγώ λέω ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλα που είχαμε κι άλλε ειδήσει. Δεν θα σα πούμε άλλες ειδήσει. Έτσι θέλουμε και δεν θα σα πούμε άλλες ειδήσει. Αποφασίζουμε. Είμαστε αριστερή κυβέρνηση, ρε. Α, λοιπόν, να σε ενημερώσω μόνο ότι μέχρι 30 Ιουνίου, αυτά είναι τα σοβαρά, πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση. Διότι, όπω καταλαβαίνει, αν δεν κάνει φορολογική δήλωση, θα βγει η αριστερή κυρία Βαλαβάνη και θα σε ξανασκιάσει. Όπω με τι 100 δόσεις. Όποιο δεν μπει στις θα του στείλει την εφορία Γιατί η εφορία μεγάλη δεν είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί για το κράτος Είναι η κομμαντατούρα που πρέπει να φοβίζει εσένα, εμένα και τον κάθε απλό άνθρωπο Ο οποίος προσπαθεί να, να ζήσει Φτάκαμε στο τέλος Και επειδή φτάκαμε στο τέλος Ακούσουμε ένα πραγματικό Θυμόμουν ένα ωραίο τραγούδι ρε παιδί μου Ρε τι λέει Ακροατή Ακούσουμε κύριε Εκολύπτη μου Ένα ωραίο τραγούδι και θα γυρίσουμε Να κλείσουμε Πούνε τα παρμένα κάστρα, Πούνε τα χωριά, Μέστον αερακή τα μίσο φεγγαρό και τα κορίτσι μπροστά. που τα χωριά, που είναι τα παραμένα κάστρα, πουνε τα χωριά. δε στον αέρα κοίτα μισό φεγγαρό, κοίτα κορίτσι πράμα, που να το χαρώ, δεύτερα μεγαλό. Γωναδίζει, πέμπτη ξέψιχα. Δεν είναι τρίτη πολεμά. Εταρτι γωναδίζει, πέμπτη ξέψιχα. Αυτά κυρίε μου και κύριοι, μπιτσάμαν. Μπίτσαμαν Είδατε συνεχίζω να σας μαθαίνω αρχαία αρτινά Όπως και χθες Μπίτσαμαν σημαίνει να το επαναλάβουμε Τι έγινε, <Τι έγινε> Α, Θα το επαναλάβουμε; Τελειώσαμε Για να πάμε όλοι μαζί οι φίλοι τηλεακροατές Μπίτσαμαν Μπίτσαμαν μάλιστα Τελειώσαμε Παραδίδουμε το μικρόφωνο στον κύριο Καναλάρχη Και εμείς αφού σας ευχαριστήσουμε Για την τιμή και την ακρόαση Για την ακρόαση και τις ωραίες παρατηρήσεις να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά Πάντοτε, Πάντοτε. <Συσχυ> Γεια και χαρά σας FM Stereo.